όχι απαραίτητος ως εχθρή, Μα ως ενέχειρα της μνήμης. Διαβάζει η Ζηράνα Ζατέλη. Πλήθη κόσμου πήγαιναν και έρχονταν γύρω του. Ευχόταν να μην του φέρουν μπροστά του τις δυο πεδαλούδες. Και στεναχωριόταν που ευχόταν να μην τη δεί Γιατί αν έλειπαν από αυτό το πανηγύρι, Γη και γινήκα αδερφή του, Θα ήθελε πολύ να τη σει. Πάρα πολύ. Θα έψαχνε και κάτω από τις πέτρες για να τις ξαναβρει και να δείξει σε αυτές και το άλλο του πρόσωπο, όχι μόνο αυτό που φαντάστηκαν και... Μα τέλος πάντων, τέλος πάντων, σιγουμορμούρισε συνέχεια, δίνοντας τόπο στην οργή του και προσπαθώντας να ξεχαστεί με αυτά που έβλεπε γύρω του. Τα περισσότερα άλογα τώρα ξεκουράζονταν και τα ζονταν για να δείξουν το καλύτερο εαυτό τους την άλλη μέρα Τα άλλα ζώα που τα έφαραν εδώ απλώς για να τα πουλήσουν Μασουλούσαν μελαγχολικά τη συνηθισμένη τους στροφή Και περίμεναν τους καινούριους κυρίους τους Αλλά υπήρχαν και κάποια άλλα Γαϊδουράκια ή μουλάρια που έτρεχαν πέρα δόθε Ή έκαναν γυροβολιές και έβγαζαν κραυγές Με υπερβολική έξαψη, δύστηχα κατά βάθος. Τους είχαν αλείψει τα οπίστια με νεύτη για να δείχνουν ζωηρά και βαρβάτα και να ανεβαίνουν οι τιμές της αγοράς τους. Αλλού πάλευαν στα αστεία μισόγυμνοι άντρες μεταξύ τους από εκείνες τις πάλες που ξεκινούν σαν παιχνίδι με αγγισμούς και πειράγματα και μπορούν να καταλήξουν δυνές μονομαχίες. Αλλού πάλι έπιναν, χόρευαν και φιλόντουσαν Προσφέροντα τα μπουκάλια τους και σε όποιον διερχόμενο ήθελε να περιπέσει στην ευχάριστη αυτή συσκότιση που τελειώνει καμιά φορά σαν κακό όνειρο. Είχαν προσέλθει και τσιγκάνει με τις αρκούδε τους και τσιγκάνες που πουλούσαν πράσινες ήττες και διάβαζαν την μοίρα των θνητών στις γραμμές της παλάμης του Δεν έλειπαν στραβοί, μουγκοί και παράλυτοι με τα στρώματα του. Κάποιοι μιλούσαν για έναν Αντώνιο Ράβες από την Πορτογαλία που έτρωγε λέει ζωντανές σάφρες. Είχε έρθει και ο πασίγνωστος Πουχολιάδ που λύγιζε σίδερα και μπήγε μαχαίρια στην κοιλιά του και ο άλλος, ο Νέρονας που έβγαζε φωτιές από το στόμα του κραυγάζοντας Ρώμα, Ρώμα. Στην άκρη μιας γέφυρας που από κάτω κανένα ποταμάκι δεν κελάριζε πια. Είχε πνιγεί από θάμνους και πέτρες. Εκείνος με τη χλαμίδα και το υψωμένο δάχτυλο έλεγε σε μερικούς που τον άκουγαν πως αν βρεθούν ανάμεσα σε μονόφθαλμους πρέπει να κλείσουν και αυτοί το ένα μάτι και πως αν έχουν πίστη σαν τον σπόρο του συναπιού θα πούν στο βουνό εκείνο μετά το πίσω από εδώ κι αυτό θα μετατοπιστεί Εκείνοι κοίταζαν το βουνό Με τον ήλιο που έδιε Και έλυσε κόκκινες τις κορφές του Έκλειναν και το μάτι του Σα Μα έδειχναν να λυπούνται Ή να βαριούνται απέραντα Να πουν στο βουνό να αλλάξει θέση Το χρόνο πρέπει να φέρω εδώ την έφθα Σκέφτηκε ο Χριστόφορος Να φέρω και την έφθα να τη δυο φίδια στο λαιμό της, να σηκώσει τα φουστάνια της ως την κλείδωση και να έρθουμε στη δεκατεσάρα, Θα βγάλει όνομα, δόξα και τα χρειαζόμαστε. Έψαξε μισοκλίνοντας τα βλέφαρα και για τον ξένο πρίγκιπα τον ευτυχή εκ Καρπαθίων, με το υπηκό του που αντί για φούντες τα καπέλα τους είχαν λέει ουρές από αλεπούδες όπως και τα καρναβάλια στον τόπο του δηλαδή, στη γενέτηρά του. Χα! Και να χαχανίζουν μέσα σε εκείνες τις ουρές βιάζονταν τόσο οι πεταλούδες της νύχτας, που αυτόν τον ξεπαράδιασαν και τον έφτισαν μες τα μάτια, φτου! έκανε ό,τι έκανε όλο εκείνες θυμόταν. Μα οι καβαλιέρι τους, αυτοί με τις ουρές και τα συρίτια, ή δεν είχαν φτάσει ακόμα ή, το πιθανότερο, είχαν φτάσει και αναπαύονταν για το βράδυ που η γιορτή ξανάναβε με τις υπαίθριες εφοχίες, πίσω από τα βραχώδη γκρίζα υψώματα της δεκατεσάρας, εκεί που εντελώς αναπάντεχα, ανοίγονταν κατοικίλες εκτάσεις πνιγμένες στα δέντρα, στα πουλιά και στα ριάκια. Μέχρι και μικροί καταράχτες χύνονταν πίσω από εκείνα τα βράχια και έλεγαν ούτε λίγο ούτε πολύ πως εκεί πέρα τριγυρνούσε ακόμα η γυναίκα της παλιάς Ευρώπης με το ελαφάκι της. Εννοούσαν τη Γενοβέφα ή μήπως την δικιά μας Άρτεμι. Ο Χριστόφορος κάμποσα είδε και άκουσε και γύρισε στην Ιουλία και τον αμαξά να τους πει να φύγουν γιατί είχε κουραστεί, είχε πεθυμίσει το χάνι και την ησυχία του και δενικά δεν είχε βρει. Θα της έπαιρνε παπούτσια μιαν άλλη φορά, θα φρόντιζε να μην το ξεχάσει. Μα φτάνοντας βρήκε εκεί τον γυναικαδερφό του με τον Λουκά και μερικούς άλλους και ένα τελικά το άλογο σαν τα κρύα νερά. Πού εξαφανίστηκες, το ρώτησε ο πρώτο. Πήρα το άλογο, να το. Έψεχνα να στο πω και έψα πάνω στην Ιουλία που σ' έψαχνε. Η Ιουλία καθόταν στα χορτάρια, απομονωμένη, και τα μαδούσε σαν να Γιατί με έψαχνες, την ρώτησε. Δεν σ' άφησα με τον αμαξά παρέα. Το κορίτσι σήκωσε το χέρι και του έδειξε την καρότσα και τα δυο άλογα που έβασκαν ακόμα. Έφυγε και αυτό μετά από σένα, του είπε. Πήγε κι ο φίλος αλλού και μ' άφησαν εμένα να τα φυλάω. Κουράστηκα. Θα φύγουμε, της είπε. Πριν σκοτεινιάσει θα φύγουμε. Στράφηκε στον κουνιάδο του. Εσύ πώς πήρες τάλογο, τον ρώτησε. Με τι χρήματα. Ά, βρήκα, του είπε εκείνος. Αν έχεις τύχη. Βρήκα έναν που μου φροστούσε και εγώ δεν ξέρω πόσα και από πότε. Τα μαλλιοκέφαλά του. Κι όλο μου κλεγόταν, δεν έχω, δεν κάνω, δεν ράνω, περίμενε και κόντρα περίμενε. Και τον πέτυχα που λες, σήμερα, πάνω που αγόραζε δύο άλογα. Όχι ένα, δύο. Αυτός που δεν είχε κάποτε να μου πληρώσει τα πέταλα και τις τριχές, αγόραζε σήμερα δύο άλογα. Και χωρίς να παζαρεύει πολύ, πολύ. Έκανε τον άρχοντα. Έκανα κι εγώ τον ψόφιο κοριό πίσω του. Και μόλις έβγαλε το κομπόδεμά του να πληρώσει, πουγκή, όχι πουνγ Πάω που λες και του πιάνω μαλακά το χέρι. Με θυμάσαι του λέω. Και βέβαια σε θυμάμαι, μου λέει. «Θυμάσαι τι μου χρωστάς ξαναλέω. Ε, πώς, τι, άρχισε να διαμαρτύρεται. Τι και τι κθηνικ του λέω, ή θα μου τα δώσει σήμερα, αυτή τη στιγμή και μπροστά σε όλους, για να αγοράσω κι εγώ ένα άλογο, ή θα σε δικαστήρια με σαράντα μαρτύρους. Έπρεπε να τον έβλεπες. Ήθελε δεν ήθελε που λες, έβγαλε και μου τα Έκανε μάλιστα πως γύριζε πίσω το ένα από τα δικά του που αγόραζε τάχα πως δεν είχε λεφτά για τρία άλογα μα αυτό εμένα ποσός με ενδιαφέρε. Πήρα πίσω το παραδάκι μου, πήρα και τα λογάκι μου και μου περίσεψαν και από πάνω. Αν θες σου δανείζω και σένα. Ο Χριστόφορος ευνοημένος από τις καινούργιες περιστάσεις δεν είχε καιρό να κάνει τον δύσκολο. Από αδελφό της γυναίκας του ή από εχθρό Έπρεπε να δεχτεί αυτά τα χρήματα και να πάρει το δώρο στην Ιουλία πριν ξεθυμάνουν οι τύψεις του και το ξεχάσει «Εντάξει» του είπε «Δεν θα σου ζητούσα, αλλά μια κετάχης δάνεισέ μου μερικά ως αύριο θέλω να πάρω κάτι παπουτσάκια στην Ιουλία που ξέρω πως της άρεσαν δεν είχε καιρό ούτε να της το κρύψει πια να της κάνει έκπληξη όπως λογάργεζε εκείνη καταχάρηκε σηκώθηκε από τα χορτάρια με καινούριο πρόσωπο Χωρίς να χάσει τελικά τα παλιά αζίλευτα μαύρα παπούτσια της, χωρίς να του ζητήσει τίποτα, εκείνος θα τις έπαιρνε καινούρια. Της άπλωσε το χέρι του, του έδωσε το δικό της, άφησαν τους άλλους να περιμένουν και πήγαν στον Εβραίο που τα πουλούσε. Εβραίος ούτε και αυτός έχανε τον καιρό του. Δεν εννοούμε πως είχε προλάβει να πουλήσει τα παπούτσια σε άλλη ουλία μα απλώς πως είχε βάλει όλη την τέχνη και το δαιμόνιό του και είχε στήσει για μέρες τρεις έναν ολόκληρο εμπορικό ναό μέσα σε εκείνα τα ξερά λιβάδια της Δεκατεσσάρας. Τα χλωερά ήταν απ' την άλλη μεριά, πίσω απ' τα βράχια, επεκτείνοντας μάλιστα τις δουλειές του και πάνω στα βράχια, όσο και κάτω από τα βράχια, σε κάτι εσοχές σας σπηλιές που σχημάτιζαν οι πελόριοι και περίπλοκοι όγκοι τους. Εκεί μέσα φύλαγε ένα μέρος των αγαθών του μια γυναίκα, η γυναίκα του προφανώς, αν και του έμοιαζε σαν αδερφή. Και αυτά τα αγαθά ήταν με ταξοτές υπέροχα κεντήματα, σπάνια ή φαντά και ακριβά κοσμήματα, Εκεί μόνο πλούσιες δέσποινες πλησίαζαν Σημειωτέων έρχονταν και τέτοιες στο πανηγύρι της Δεκατεσσάρας Δεν ήταν μόνο για το κοσμάκι ή τους πρίγκιπες Πάνω στα βράχια όμως και παραπέρα Πάνω στα ξερόχορτα Ήταν απλωμένα νήματα και υφάσματα Στα πιο λαμπερά ή μουντά χρώματα Που μπορούσαν με λίγα χρήματα Ή ανταλλάσσοντάς τα με πουλερικά να τα αποκτήσουν και οι πιο φτωχές γυναίκες, να ντυθούν και οι πεινασμένες. Φυσικά, κοντά σε αυτά υπήρχαν και ένα σωρό φανταχτερά στολίθια για πενιχρά βαλάντια, και ακόμη παπούτσια, πολλά, πάρα πολλά παπούτσια, για όλες τις ηλικίες, σε όλα τα σχέδια και σε όλα τα είδη, θερμάτινα, ψάθινα, πάνινα, λαστιχένια, μέχρι Έξυλο παπούτσια, μια στρατιά από παπούτσια που περίμεναν πόδια να τα φορέσουν. Και από αυτήν τη στρατιά τα δύο που θάμπωσαν την Ιουλία ήταν κάτι μπλέ καστορινα πέδιλα, όχι παπούτσια που νόμισε ο πατέρας της. Ναι, μπλέ, τα μόνα μπλέ μέσα στα τόσα και ναι, καστορινα, Ασφαλώ. Δεν είχε φορέσει άλλο κορίτσι στον καιρό της μπλε καστόρινα πέθυλα. Μόνο που της έρχονταν λίγο μεγάλα, πολύ μεγάλα δυστυχώς και βέβαια δεν υπήρχαν μικρότερα όπως ούτε και μεγαλύτερα στο ίδιο χρώμα και σχέδιο. Ήταν μοναδικά από κάθε άποψη. Και η Ιουλία δεν ήθελε να κοιτάξει άλλα, καλύτερα τίποτα παρά άλλα. Μα πώς θα τα φοράς, θα σου βγαίνουν, της είπε ο Χριστόφορος. Θα περπατάς ξυπόλητη και θα τα κρατάς τα χέρια. και έπειτα, εγώ σέφερα εδώ για παπούτσια. Πραγματικά παπούτσια νόμιζα ήθελες, όχι πέδιλα. Τα πέδιλα τι, ψεύτικο πράγμα, ολοτρύπες και λουράκια. Οι βροχες μέσα και τα δάχτυλα απ' έξω. Ας περπατώ ξυπόλητη, αυτά θέλω, του είπε η Ιουλία, στην πρώτη παρατήρησή μόνο. Μαγλικό μου κοριτσάκι, γιατί να περπατάς ξυπόλυτη» της είπε με τα βαθικόκινα λεπτά της χείλη και με μια φωνή βραχνιασμένης καρδερίνας η γυναίκα του Εβραίου που ευνηθίως βρισκόταν εδώ κοντά στα παπούτσια και στα φθηνά υφάσματα και όχι στις βαρύτιμες πυλιές της. Το δέρμα της ήταν κάτασφρο, λίο και τροφαντό παρά την ακαθόριστη ηλικία της τα μάτια της σκούρα γαλανά, πυρπιλωτά και χωμένα στις κόχες τους Έσταζαν μέλι όμως και πανουργία Τα σπαστά καστανά μαλλιά της λαμποκοπούσαν κάτω από ένα άραχνο ύφαντο ένα Και το σώμα της διόλου ισχνό ή ταλαιπωρημένο, τυλιγμένο στα μεταξωτά Αυτήν φυσικά κοίταζαν πρώτα όλοι και μετά αυτά που πουλούσαν «Γιατί ξυπόλυτη», ξαναρώτησε την Ιουλία, αγγίζοντάς την με τα πιο απαλά δάχτυλα του κόσμου. «Θα μεγαλώσεις κάποτε, δεν θα μεγαλώσεις. Λοιπόν, στα παίρνει τώρα ο ποτερούλης σου και τα φοράς όταν μεγαλώσεις. Τα χρόνια περνούν σαν πουλιά». «Καλά το λες», της είπε ο Χριστόφορος, «μα ω, ως τότε, όσο να περάσουν τα πουλιά, τι θα φοράει». «Ω, ως τότε». «Υπάρχουν ένα σωρό παπούτσια», είπε εκείνη, χαμογελώντας κουρασμένα και δείχνοντας εντελώς στοιχεία γύρω της το πλήθος των άλλων παπούτσιών. «Αυτό της λέω κι εγώ, ένα σωρό παπούτσια», είπε ο Χριστόφορος. «Μα αυτή έβαλε στο μάτι της αυτά τα μπλε, τα τρυπητά». «Μα βέβαια», συμφώνησε με την κελαίουη φωνή της η γυναίκα, «και εγώ στη θέση της το ίδιο θα έκανα. Αυτά είναι που ξεχωρίζουν. Θα μεγαλώσει και το πόδι της σε λίγο καιρό Και θα γινόταν όμως, αν τις έπεφταν μικρά, καμιά ελπίδα τότε Σε τύλιγη με τα λόγια της ήταν και η δουλειά της το κάτω κάτω Μα εκείνο από το οποίο δεν κλείτονε κανείς Ήταν το χαμόγελό της Ένα χαμόγελο σαν να κουράστηκε θανάσιμα από τη ζωή και τους ανθρώπους και μαζί αφοπλιστικό, ακαταμάχητο Γεμάτος αγήνη και ατέλειωτες νύξεις Μυφάλιο, μεθιστικό Ικανό να παγιδεύσει και τσακάλια Ο πατέρας της Ιουλίας κοίταξε πέρα τα βουνά Αν έχει πίστη σαν το σπόρο του συναυγιού Έριξε και μια ματιά πίσω του Εκεί στέκονταν και άλλοι, κάτι οι άντρες, με τέσσερα-πέντε ζευγάρια λαστιχένια παπούτσια στα χέρια τους, με άλλα τόσα παιδιά γύρω τους και με γυναίκες αδιάφορες με στο φτυκό τους ή οι έτοιμες να διαλυθούν, που τον περίμεναν να τελειώσει τις διαπραγματεύσεις του και να αρχίσουν τις δικές τους. Μερικές από αυτές τις γυναίκες είχαν πολύ όμορφα μάτια, μα έτσι όπως κοίταζαν την τόσο ελκυστική εμπόρισα. Νόμιζες πως ήταν έτοιμες να τα θυσιάσουν κι αυτά, να τα ανταλλάξουν μαζί με τα αυγά μέσα στα σιρμάτινα καλάθια και τις ζωντανές κότες που κρατούσαν στα χέρια τους, προκειμένου να αποκτήσουν δυο μέτρα ύφασμα και κανένα μπιχλιπίδι για τον λαιμό τους. Της λυπήθηκε και αποφάσισε να τελειώνει για να πάρουν κι εκείνη σειρά. «Και πόσο κάνουν αυτά τα μπλε ρώτησε την εμπόρισα. Του είπε μια τιμή που δεν του φάνηκε ασήμαντη Άλλωστε όλες το στόμα της γίνονταν σημαντικά Και του έδειξε με το στολισμένο χέρι της Το αντίσκηνο μπροστά στα βράχια κάμποσο πιο πέρα Όπου στο άνοιγμά του καθόταν Ο παχής ροδαλός Εβραίος με τα μαύρα ρούχα Τα γυαλιά και τα μαύρα γένια Και περίμενε τα χρήματα <σκυρή> Ευραίοι, παντού Ευραίοι, μουρμούρισε πηγαίνοντας προς τα κύο Χριστόφορος ο πιο βράχος σηκώσεις Εβραίο θα βρεις με τα ευρεόπουλα. Κοίταξε πόσα έχει, με πέρασε και μένα. Δεν ξέρω αν είναι όλη η γη του, πάντως είναι μια φιλή. Η Ιουλία κρεμασμένη από το χέρι του, και από το άλλο της χέρι κρεμασμένα τα πέδιλα, περπατούσε σκιφτά, τρώγοντας βήματα και κλέβοντας ανάσες, σαν να ακολουθούσε το ρυθμό ενός χαρούμενου τραγουδιού μέσα της. Αυτό σκέφτηκε ο πατέρας της Έχουμε καιρό να το δούμε Και προσπαθούσε Μα όχι πολύ, όχι πιεστικά Να την ξαναφέρει στην πραγματικότητα Δείχνοντάς της Ανάμεσα από τα απλωμένα Πάνω στα χόρτα υφάσματα και τούλια Που λοξοδρόμιζαν υπηδούσαν για να μην τα πατήσουν Ή πλεχτούν σε αυτά Τα πολλά αγοράκια Στην ηλικία της και μεγαλύτερα Όλα με μαύρα ρούχα μου διαλαλούσαν με άγουρες θρηνητικές φωνές Την άφθονη πραμάτια του πατέρα τους Ή τέλο πάντων του εργοδότη τους Όλα μια φυλή Ξαναείπε περίσκεπτος ο Χριστόφορος Λες και θα ήταν λιγότερο παράξενο Αν το καθένα από κείνο ήταν και διαφορετική φυλή Μα η Ιουλία είχε άλλος του νου της Που κάποια στιγμή την πλάντα ξεφαίνεται Καλή δεν ήταν αυτή η γυναίκα το ρώτησε Καλή απάντησε αυτός με επιφύλαξη, αναρωτούμενος τι άραγε εννοεί. Μετά την εμπειρία της από τις άλλες δύο, εκείνες που την κοίμησαν για να τον ξαφρίσουν, δεν περίμενε να την ακούσει να μιλάει έτσι για μια τρίτη. Μας στην Ιουλία είχε αρέσει αυτή η γυναίκα, όπως μας αρέσει κάτι με το πρώτο, είτε το συνθέουμε με κάτι άλλο, είτε όχι, ή όπως μας αποθεί κάτι και δεν ψάχνουμε να βρούμε το γιατί Ήταν καλή Ήταν καλή Ξαναείπε μόνη της Και δεν το έλεγε με μισό στόμα Και έφτασαν μπροστά στον Εβραίο που τους περίμενε Με το ίδιο περίπου χαμόγελο Πάνωπλος και του λόγου του Αλλά που ως άντρας Είχε άλλη βαρύτητα η εκφρασή του Και η όλη του διάθεση γενικά Μοιάζεις με τη γυναίκα σου το ξέρεις του είπε ο γνωρίζοντας πως ήταν ένας καλός τρόπος να κάνει μια φιλοφρόνηση ήλπιζε να το πάρει σαν φιλοφρόνηση ο άλλος Αν σκόπευες να ζητήσεις μια χάρη Και η χάρη που ήθελε να ζητήσει αυτός Ήταν να αγοράσει σε χαμηλότερη τιμή αυτά τα πέδιλα Που χρειάζονταν δέκα χρόνια ακόμη για να μπουν στα πόδια της κόρης του Βέβαια, εκείνη είναι γυναίκα, άλλο πράγμα «Μια φορά έχετε κάτι κοινό», διευκρίνησε. «Βεβαίως, βεβαίως», παραδέχτηκε αμέσως ο άνθρωπος με τα μαύρα ρούχα. «Δεν το ξέρεις πως όλα τα ανδρόγινα μοιάζουν» ε, ναι», απάντησε μόνος του. «Η συμβίωση τόσα χρόνια, τα ίδια τα χρόνια, οι συνήθειες του ενός που νευριάζουν τον άλλον και τελικά τις παίρνει αυτός, όλα τούτα αγαπητέ μου κάνουν τη δουλειά τους χωρίς να το πάρεις μυρωδιά, Για σένα. Αν σε δει κάποιος με τη γυναίκα σου, θα πει πως μοιάζεται. Ίσως σας περάσει και για αδέλφια ή ξαδέλφια. Γι' αυτό δεν λέμε το μυστήριο του γάμου. Αλλά, σαν να θυμήθηκε έφνης. Πού την είδες εσύ τη γυναίκα μου. Όχι και που την είδα, έκανε ο Χριστόφορος. Αυτή δεν ξελόγιασε την κόρη μου, για αυτά τα πέδιλα. Η γυναίκα μου είναι μέσα με τα μετάξια, του είπε ο Εβραίος ήσυχα, δείχνοντας με τον αντίχειρά του πίσω στα βράχια. Η άλλη στα παπούτσια είναι η αδελφή της Ε ναι βεβαίως ζω με δυο γυναίκες Ρουθ, Ρουθ, φώναξε τραγουδιστά Φύγες μια στιγμή έξω Ρουθ Πρώτη φορά άκουγε η Ιουλία τέτοιο όνομα Είχαν και αυτοί στο σπίτι τους αρκετά παράξενα Έφθα, Κλητεία, Έθμολπος Η μαμά Πετρούλα που δεν ζούσε ένας θείος επενετός, αδελφός της έφτασε επίσης, επιστήμη η γυναίκα του, ο θεαγέννης που θα γινόταν ησύχιος. Αλλά ρούθ, όχι, δεν είχαν ρούθ. Και για την αδελφή της πώς την έλεγαν. Θα το μάθαινε κι αυτό, ή θα έπρεπε να το φανταστεί. Μήπως θουλ, άγνωστο. Η ρούθ έβγαλε το κεφάλι, του στρογγυλούς ώμους της. Τα δάχτυλά της γαντζώθηκαν πάνω στα βράχια, μα ήταν πολύ άσπρα και αφράτα για να θυμίσουν νύχια αετού. Και ρώτησε τον άντρα της τι θέλει. «Να σε δουν λιγάκι», της είπε εκείνος. «Να με δουν», παραξενεύτηκε εκείνη. «Όποιος θέλει να με δει, ας περάσει μέσα να δει και τα μετάξια μου και τις κλωστές μου. Ήταν πράγματι αδελφοί της άλλης, αν και με κάπως πιο έντονα, χαρακτηριστικά και τουλάχιστον πέντε χρόνια πιο μεγάλη. Αλλά η ίδια φωνή, τα ίδια μαριόλικα μάτια, το ίδιο όρημο και λυμπιστό δέρμα, τα ίδια λαμπερά μαλλιά μέσα στο φιλέ, το ίδιο εκείνο επικίνδυνο παιχνίδισμα στα λεπτά βαθυκόκκινα χείλη. Η Ιουλία σκέφτηκε πως το δίχως ο πιο όμορφος που είχε δει ήταν ο αδελφός της ο Θεαγένης και οι πιο όμορφες αυτές οι δύο αδελφές, κυρίως εκείνοι κοντά στα παπούτσια, κι ας μην ήταν εντελώς όμορφες. «Τόσο το καλύτερο», είπε ο Χριστόφορος τον Εβραίο, όταν η Ρούθ κρύφτηκε πάλι σαν την κάμπια στο κουκούλι της. Μοιάζεις και με τη γυναίκα σου και με την αδερφή της Αν το δηλαδή χάσεις τη μια σου μένει η άλλη Αλήθεια η άλλη δεν παντρεύτηκε Παντρεύτηκε και χώρισε Τον πληροφόρησε ο Εβραίος Και ξέρεις γιατί μια στιγμή Γιατί της απαγόρευε να χαμογελάει Και είχε δίκιο ο άνθρωπος Βεβαίως ναι τόσο Όχι όχι και μαγευόταν αναπατελού Εδώ κάνουμε εμπόριο απαντούσε ταυτόχρονα σε δυο μαυροδιμένα αγόρια που ήρθαν να τον ρωτήσουν κάτι. Βεβαίως, τι σα έλεγα, α, μάλιστα, ήρθε λοιπόν να ζήσει μαζί μας το χαμόγελο. Στη γλώσσα μας το λέμε «Λεχαϊέχ». Και το κακό είναι πως χαμογελάει και σε μένα. Βλέπεις, δεν είμαι ο άντρα της για να της το απαγορεύσω. Μα το πιο παράξενο είναι που η αδελφή τη, η γυναίκα μου δηλαδή, η Ρουθ, χαμογελάει και σε μένα και σε κίνη. Ένα καμπανιστό γέλιο του ήφρανε όλο το σώμα και έκανε κάποιου περαστικούς να σταματήσουν ή να πλησιάσουν. Χαμογελώ λοιπόν κι εγώ κι οτι γίνει. Θα μου πείτε γιατί σας τα λέω αυτά. Μα γιατί με ρωτήσατε βεβαίω. Ζούμε αρμονικά για την ώρα. Όπου μας καλεί η καμπάνα και το ταούλι και έχουμε τέσσερα παιδιά. Και τα τέσσερα τα γέννησε η ρουφ. Εσένα όμως η κόρη σου γιατί είναι τόσο γλωμή Ε παιδί μου έγειρε προ το μέρο της Και τα γυαλιά του πέταξαν λάμψεις Μυρμήν και σε ταΐζει η μανούλα σου Ό, ξέρω είναι η άχαρη ηλικία Αν είχε την Ρουθ θα σε μετάξια. Και η άλλη η Λεχαϊέχ Θα σε χαμόγελα Λοιπόν τι θα γίνει θα τα πάρετε αυτά τα πέδιλα Ή θα τα δώσω σε καμιάν άλλη μετά από όσα του είπε ή τους άφησε να φανταστούν για την προσωπική του ζωή, δεν ξεχνούσε και τα πέδιλα. «Λοιπόν, θα μας κάνεις μια καλύτερη τιμή», το ρώτησε και ο Χριστόφορος. «Τα παίρνουμε για να μην τα φορέσουμε, επειδή τις άρεσαν μόνο τα παίρνουμε. Κρίμα είναι να πηγαίνουν στον αέρα τα λεφτά». «Αποκλείεται να πάνε στον αέρα», είπε ο ροδαλός έμπορος. Ο Χριστόφορος δεν ανθέβαλε καθόλου γι' αυτό... Ωστόσο επέμενε να παζαρεύει την τιμή δείχνοντας πόσο μικρά ήταν ακόμα τα πόδια της κόρης του και πόσο μεγάλα αυτά τα πέδιλα, και ο άλλος, αν και δεν έπαβε να λέει «βεβαίως, βεβαίως» τιμή δεν κατέβαζε. Έκανε μια τελευταία προσπάθεια ο Χριστόφορος σκύβοντας προς την Ιουλία. «Εσύ τουλάχιστον», της είπε, «δεν σκέφτεσαι πως όσο να μεγαλώσεις και να φορέσεις αυτά τα πέδιλα. Μπορεί να βγουν άλλα καλύτερα. «Δεν θέλω άλλα καλύτερα. Αυτά θέλω», του είπε. «Αυτά θέλει. Τι την πεδεύει, του είπε κι ένας άγνωστος από πίσω. Τις τα πήρε. Έδωσε και την τελευταία δεκάρο του σχεδόν, επιθυμώντας να χάσει μαζί με αυτήν και την τελευταία του τύψη και την τελευταία ανάμνηση από εκείνη την άτυχη και για τους δυο περιπέτεια. Κανόταν ο ήλιος όταν άφησαν το σταυροδρόμι με τα λιβάδια, τα γεφύρια και τους πετρόλοφους για να γυρίσω σπίτι τους, ταξιδεύοντας όλη τη νύχτα. «Σήμερον κρεμάται επί ξύλου», θύμισε πικρόχολα ο αμαξάς, στερεώνοντας καλύτερα ένα-δυο παλούκια στα πλάγια της καρότσας του, από εκείνα με τις λυγιστές άκρες που μαζί με άλλα ξύλα και με τον ξαμά σχημάτιζαν τον θόλο από πάνω, κι χτύπησε το καμουτσίκι του δυο-τρεις φορές στον αέρα, όχι στα άλογα του, αρκετά είχα χτυπηθεί, και εκείνα ξεκίνησαν πάλι. Το κομμάτι του μουσαμά πίσω από την πλάτη του, το παραπέτασμα ας πούμε, το είχε πιάσει με σύρματα από πάνω, ούτω ώστε να μην μπορεί κανείς εκτός από τον ίδιο να το κατεβάσει, και ρώτησε τον Χριστόφορο μήπως δεν συμφωνεί. «Και αν κρυώσει η κόρη μου τη νύχτα με τη δροσιά» ρώτησε εκείνο «Αν κρυώσει η κόρη σου θα μου το πει η ίδια και θα το κατεβάσω» του είπε ο Μαξάς Μαζί τους ήρθε και ο Λουκάς ο θείος και τα μεγαλύτερα αδέρφια έμειναν Λίγο πριν χαθεί από τα μάτια τους η 14 η Ιουλία παραμέρισε το μουσαμαδένιο κουρτινάκι από την πίσω μεριά της καρότσας και κοίταξε Ανάμεσα... Από τα ψηλά και ακανόνιστα εκείνα βράχια, ξεπρόβαλαν γλώσσες φωτιάς και εποτε πότε, σαν να τα τίναζαν στον αέρα επίτηδες, μαύρα καλπάκια με χρυσές ουρές, χέτες αλόγων, σπαθιά, ιαχές και γέλια. Αυτό είναι το υπηκό, ρώτησε τον πατέρα της, μα εκείνος είχε κουνουριαστεί κιόλα στο αχυρόστροπα με τα δυο του χέρια κάτω από το μάγουλο, και είχε κλείσει τα μάτια. Ναι της απάντησε όταν πια η Ιουλία δεν περίμενε απάντηση με εκείνο τον τόνο στην φωνή που της θύμισε την τη Μαριέτα. αργότερα άνοιξε το ένα μάτι του και καθώς την είδε να κρατάει στην αγκαλιά της τα δυο πέδιλα σαν να τα πήγαινε πεσκέσει σε κάποια μεγαλύτερη αδελφή της το ξανά και της είπε και τώρα κοίτα να γίνεις καλά και να μεγαλώσεις γρήγορα αλλιώς θα στα πάρουν οι άλλες Ένα μέρος της νύχτας Κουβεντιάζοντας χαμηλόφωνα Με τον αδελφό της Λουκά Για το πως ήταν στο νοσοκομείο Τι της έφερναν να τρώει Αν πονούσαν οι ενέσεις που της έβαζαν Που της έβαζαν και, και όταν κοιμήθηκε κι εκείνο, Κι αφού ο αμαξάς δεν γύριζε πίσω να δει Ή κι αν γύριζε Δεν έβλεπε παρά σκοτάδι Που έγινε κι αυτό πηχτότερο Όταν κατέβηκε ο μουσαμά. Ξετύλιξε το μαντίλι από το τρυφερό ολοχνούδια κρανίο της πέρασε στις μικρές πατούσες τα μπλε καστόρινα πέδυλα και συνέχισε ολομόναχη τρέχοντας χωρίς να κινείται το αξέχαστο ταξίδι. Ιστορία έκτη Ράπινας νοκτούρνας Δεν ήταν παραμύθι χειμωνιάτικο Η ζωή είναι μια γέφυρα Είπε το μυστικό τη σε κάποιον η ίδια η ζωή Πέρασέ την αλλά μη χτίσεις εκεί το σπίτι σου Ούτω πως και η Ουλία πέρασε μια γέφυρα που μπορεί να μην ήταν η ζωή ολόκληρη, Αλλά μόνο λίγες ημέρες της ζωής της Χωρίς να προλάβει ή να σκεφτεί Να χτίσει εκεί κάποιο σπίτι Κομίζοντας ωστόσο από αυτήν την αφίδολη Σε εξαίρετα ή αλόκοτα συμβάντα διαδρομή Όλο το μέλλον της, θα λέγαμε Και χαράσοντας πάνω σε αυτό Το δικό της ενιγματικό πρόσωπο Ακολούθησαν χρόνια Που έμοιαζαν να είναι μια απλή προέκταση αυτής της διαδρομής Η έφθα είχε σηκωθεί από τη νύχτα και νωρί τα χαράματα της μεγάλης παρασκευής Όταν άκουσε τα άλογα να μπαίνουν κάτω στην αυλή Έσβροξε βιαστικά το πανέρι με τα βαμμένα κόκκινα αυγά κάτω από ένα κρεβάτι στην παλιά κάμαρα Πρόλαβε να το σκεπάσει και με ένα παλιό σεντόνι να βάλει από πάνω και δύο πεθαμένους καντζόχυρους για να μην το βρουν οι μικροί και δεν αφήσουν αυγό για αυγό ως την Ανάσταση και κατέβηκε γεμάτη λαχτάρα τις κάλες παρασύροντας με την άκρη του φυστανιού τη και ένα παλιό δρέπανο. Ήδη τους προϋπαντούσαν τα σκυλιά όλων των παρακείμενων σπιτιών μαζί με τα δικά τους πρώτα-πρώτα που ο Χριστόφορος τα από τα πόδια του και τα χάιδευε ανάκατα, ψάχνοντας να διακρίνει στην πρόσωψη του οίκου του κάποια αλλαγή μετά από τόσες, έστω και λίγες, ημέρες που έλειψε. Μα πάντα νομίζει κανεί πως εν του άλλαξε ο κόσμος και συνήθως τα βρίσκει όπως τα άφησε. Η έφθα είδε την Ιουλία να βγαίνει από την καρότσα με τυλιγμένο πάλι το κεφάλι τη, ενώ είχε αξιωθεί αυτή να ελπίσει πω θα γινόταν κάποιο θαύμα μέσα στι έξι μέρε και θα την ξανάβλεπε με τα κόκκινα μαλάκια τη. Μα δεν πειράζει, και μόνο που την ξανάβλεπε έφτανε. Και όσο για τα θαύματα, είπε με το νου τη, αν δεν γίνονται σε έξι μέρε, γίνονται καμιά φορά σε έξι μήνε. Και από εκείνη την ώρα θα μετρούσε τους μήνες, χωρίς να ξέρει ότι μετρούσε αντίστροφα τον δικό της χρόνο. Η Κυριακή του Πάσχα και η επόμενη εβδομάδα ως την Κυριακή του Θωμά... πέρασαν με πολλές επισκέψεις και συζητήσεις. Ένα σωρός συγγενείς και γείτονες έρχονταν να δουν την Ιουλία που γύρισε από το νοσοκομείο... Ενώ είχαν ακολουθήσει τις κηδείες δύο παιδιών που οι γονεί τους δεν μπόρεσαν να τα σώσουν φέρνοντα τις πίτες, κομπόστες και γλυκίσματα που θα καλόπιαναν την ήδη υποχωρούσα ασθένεια Και θα βοηθούσαν στην ανάρρωση και δείχνοντα πολύ συχνά μια αδιφάγα περιέργεια να τα μάθουν όλα εξονυχιστικά Τι έγινε, πώ έγινε, τι είπαν οι γιατροί, τι δεν είπαν, αν είδε κι άλλα κορίτσια σαν αυτήν εκεί πέρα Πόσα και πώ τα έλεγαν, αν τα μαλλιά άρχισαν πάλι να φυτρώνουν και σε τι χρώμα άραγε τώρα, λες και υπήρχαν τόσα χρώματα για τα μαλλιά, όσα και για τα λουλούδια. Η Ιουλία είχε κουραστεί με τις ερωτήσεις τους και κυρίως δεν είχε διάθεση ούτε εντολές να τους τα πει όλα. Πάντως την είχε πείσει η έφθα Να μη φοβάται πια να βγάζει και μπροστά του Στο από το κεφάλι τη, Αφού γεγονό ήταν πως κάτι άρχιζε Να διαφαίνεται εκεί πάνω Ένα αχνό και απαλό τρίχωμα Τίποτα παραπάνω για την ώρα Από το πρώτο φτέρωμα Στα γυμνά πουλιά Ωστόσο ήταν κάτι Μια καινούρια αρχή Μια εκφλάστηση Που δεν μπορούσε να μην την υπολογίζεις Και να μην ελπίζεις σ' αυτήν και στη συνέχεια της Προέτρεπε κι όλες τους επισκέπτες Να αγγίζουν το κεφάλι της κόρης της Και περίμενε με παιδιάστηκε δίψα Να ακούσει τις εντυπώσεις τους Ούτε τόσες σιάνκες Δεν πέρασαν πάνω από την Ιουλία Όσο τα δάχτυλα ανδρών και γυναικών Που την άγγιξαν τις ημέρες εκείνες Τα πράγματα... Ξαναπήραν για ένα διάστημα το ρυθμό τους Οι ιστορίες του αδελφού της Θεαγένη Με τις γυναίκες που τον ήθελαν κι αυτός δεν τις αρνιόταν Δεν άφηναν το σπίτι σε ησυχία Μα η έφθα εκείνο το καλοκαίρι Τον έσπρωξε στα νερά ενός ποταμού Σε ένα ριάκι τέλος πάντων Και τον βάφτισε ησύχιο Αυτό ως όνομα έπιασε πολύ γρήγορα Μα, σαν χάρη Φεφ, μόνο την ποθητή ηρεμία δεν έφερε και ο ωραίος Θεαγένης έκανε απλώς μετάσταση στον μοιραίο ησύχιο. Στο μεταξύ ο Χριστόφορος, έχοντας για κάμποσο καιρό τις δικές του ανησυχίες για την Ιουλία, μην τυχόν δηλαδή εκμυστηρευόντας σε κάποιον την αταξία του στο ταξίδι της επιστροφή ω την 14, και βλέποντα πω η Ιουλία δεν είχε κάνει κάτι τέτοιο, Όλα τα φύλαξε για τον εαυτό της Τόσο την εκτίμησε Πέρα από την ιδιαίτερη συμπάθεια που της είχε Ώστε μοιαζόταν για την ανάρρωσή της Όσο κι όταν η αρρώστια την θέριζε, Και της είχε επιτρέψει μια χρυσή γωνιά Όπως παραπονιόντουσαν τα αδέρφια της Όπου το κορίτσι έκανε κάτι που κανείς δεν είχε διανοηθεί Και δεν είχε τον καιρό να κάνει τότε Έγραφε Τι Χρονολογίες, ακαταλαβίστικα Όπως έλεγαν πάλι οι ίδιοι Από ότι έπαιρνε το μάτι τους αριά και, και μιλούσε σε αυτήν τα μεσημέρια ο Χριστόφορος Ή τα βράδια όταν ερχόταν από το χάνι για να φάει και να ξαναπάει εκεί Τις μιλούσε με κάτι συνθηματικά που αυτοί τα άκουγαν Και ένιωθαν παραπανίσχοι Η Ιουλία τη έλεγε αλλάζοντα τη φωνή του Αυτού αυτός κι άλλο κανένας κι έσκαγε στα γέλια, δείχνοντας με δυο ανοιχτά δάχτυλα πότε το πάτωμα και πότε το ταβάνι. Ή έπιανε κάτι αυτοσχέδια, τραγούδια, κοιτώντας την ζεστά και πονηρά μέσα στα μάτια. Ο λυπημένος Γιόνης έδωσε φάρμακα που πικρίζουν και ο άλλος επρασύνησε... Όχι. Και η Καρδερίνα βράχνιασε ούτε. Και η Καρδερίνα ζήλεψε τα καναδάλασσα. Και τι... «Αυτή τι έδωσε» ρωτούσε την ίδια την Ιουλία περιμένοντας να βρει εκείνη μια λέξη που να ταιριάζει στο πικρίζουν γιατί τέτοιες ώρες ο άνθρωπος είχε όρεξη για στιχάκια Η Ιουλία δεν τον απογοήτευε συνήθω, δεν έλεγε «όχι» για τέτοια παιχνίδια αν το ευνοούσαν οι στιγμές. και Καρδερίνα έδωσε πέδιλα που δεν τρίζουν» του είπε τότε μα οι άλλοι του άκουγαν σαν να άκουγαν σαν να μην ήταν άξιοι μια τέτοια ψυχαγωγίας. Ως που έφτασε και το ποίημα για έναν Εβραίο που... όσο κι αν τ στην αρχή με συγκατάβαση... όπως έναν μουρλό να λέει τα δικά του... στο τέλος έδειξαν αληθινό ενδιαφέρον να μάθουν για ποιον Εβραίο μιλάει... αν είναι υπαρκτό πρόσωπο και που τον είδαν... κι όλοι κάποτε το έμαθαν απ' έξω και το επαναλάμβαναν με την πρώτη ευκαιρία... Και να περάσει στα πατροπαράδοτα εκείνη τη κοινωνία, αν και εφόσον δεν φτάνει να την πούμε οικογένεια. Έλεγε: βεβαίω, βεβαίω, είπε ο Εβραίο, και αναστέναξε ευβαρέ, και από τη χαρά του τη πολλή που του δώσαμε η λυρί έκανε θαύμα στο βρακί. Τέτοια στιχουργήματα άκουγαν συχνά από το στόμα του Χριστόφορου και δεν ήξεραν, ήταν δικά του. Του νου του και τη τελευταία στιγμή κατασκευάσματα ή ήταν παλιά πράγματα χιλιακουσμένα και μισοξεχασμένα, που αυτός, όταν το καλούσε η περίσταση, κάποιο απρόβλεπτο συμβάν, τα έβγαζε στην επιφάνεια και εμφανίζονταν σαν καινούρια. Άλλοτε πάλι τους έκανε όλους να νομίζουν πως παράκουγε, πως κάτι είχε το καλουσε η περισταση καποιο απροβλεπτο συμβαν τα εβγαζε στην επιφανεια και εμφανιζονταν σαν καινουρια αλλοτε παλι του εκανε ολους να νομιζουν πως παρακουγε πως κατι ειχε το αυτι του, κι άκουγε άλλα αντάλλον Ή πως ότι παράκουγε Για να τα ταιριάζει και να λέει τα δικά του Μια φορά Κι αυτό είναι από τα λιγότερο ασυνήθιστά του Που θυμόμαστε αυτή τη στιγμή Μπαίνοντας φορτσάτος στο σπίτι Με έγνια στο κεφάλι του Και ρωτώντα τα παιδιά που έπαιζαν στην αυλή Πού είναι η μάνα τους Θυμώνει Φώναξε κατάπληκτο. Γιατί θυμώνει Θυμώνει άμα την ζητάω και αυτό επειδή εκείνα όταν τα ρώτησε του είπαν «Μέσα είναι, ζυμώνει» Στο μεταξύ είχε θυμώσει στα αλήθεια ο ίδιος Μα προφανώς εξαιτία αυτών που κουβαλούσε στο κεφάλι του Και όχι εξαιτία τη έφθας που ζύμωνε μέσα το ψωμί τους Όπως και μια άλλη φορά σε κάποιον που τον καλημέρισε Απάντησε κουνώντας το κεφάλι «Σκουμπρί, σκουμπρί» Εμβρόντιτος ο άλλος τον ρώτησε «Γιατί του λέει σκουμπρί» «Μα αφού εσύ μου λες πρωί-πρωί, λακέρδα, γιατί να μην σου πω κι εγώ σκουμπρί» απάντησε ο Χριστόφορος Είχε ακούσει το «Καλημέρα, λακέρδα» Το είχε πράγματι ακούσει έτσι Απήχαν αρκετά οι δύο ήχοι Μα όχι και τόσο φαίνεται Όχι και τόσο Είχαν συμβεί όμω και σοβαρότερες παραποιήσει από αυτήν, που μερικέ έπαιρναν διαστάσει, άλλε πάλι άφησαν εποχή. Όπω εκείνη με τον Κύρικα. Στις το απόγευμα ερχόταν ένας κήρυκα στην αγορά και φώναζε «Κύρι, κύρι». πολλέ φορές, οξύφωνα και βαθύφωνα ένα λάξ, μέχρι να μαζευτούν γύρω του όλοι οι άνδρες. Τότε έβγαζε από το γυλαίκο του ένα χαρτί, άλλοτε τυλιγμένο σαν περγαμηνή και άλλοτε διπλωμένο στα τέσσερα, και τους διάβαζε τα νέα. Νέα που αφορούσαν κυρίως στον τόπο και στην περιφέρεια τους, ότι θα έρθουν οι καπνέμποροι σε λίγε ημέρες και να ετοιμάσουν τα καπνά τους. Ότι θα γίνει έρανος δια την ανέγερση εξοπλισίου και να μην φύγουν όλοι από τα σπίτια τους. Ότι αναμένεται καταιγίδα ή τριγυρνούν λύκη στα βουνά και να λάβουν τα μέτρα τους. Ότι πωλείται αγρός στην τάδε περιοχή και στην τάδε τιμή. Ότι χάθηκε την τάδε ημέρα στο τάδε μέρος ένας ημίωνος μουλάρι με κομμένο αυτή και όποιο τον βρει και τον παραδώσει, θα αμειχθεί, και άλλα τέτοια αγροτικής φύσεως, αλλά συχνά και νέα απόλυτη επικράτεια, με πολιτική πλέον και κοινωνικότερη χρειά, αφού οι εθημερίδες τότε ήταν τόσο σπάνιες, όσο σπάνιοι είναι σήμερα οι κήρυγκες εκείνοι του σαβάτου Μια φορά λοιπόν... Τους διάβασε με στόμφο ο κύρικα και ένα διάταγμα ή κάτι τέτοιο του βασιλέου στάδε του πρώτου σε μια γλώσσα ελάχιστα κοινή και αναγνωρίσιμη. Όταν τελείωσε, έκλεισε με επιμέλεια το χαρτί, το έβαλε πάλι μέσα στο γυλαίκο του, έβγαλε ένα μαντίλι, σκούπισε το στόμα του το μέτωπό του και είπε σαν επιστέγασμα προς το σιωπηλό ακροατήριο. Αυτά τόνισε ο βασιλεύς. Ο Χριστόφορος, από τους ακούοντες στην πρώτη σειρά, πολύ κοντά στον την τυνάχτηκε. «Τι» φώναξε. «Αυτοκτόνησε ο βασιλεύς». «Γιατί αυτοκτόνησε». «Του κλέψαν τη βασιλεία». Στην αρχή φυσικά το πήραν όλοι σαν ένα από τα αστεία του, από αυτά που τέριαζε μόνος του και γέλασαν, αν και στους πιο πίσω έφτασε περισσότερο το δικό του ρήμα παρά εκείνο του κύρικα. Και σηκώθηκε ένα κύμα σφοδρής περιέργειας να μάθουν τι ακριβώς έγινε με τον βασιλιά Τι λένε εκείνοι εκεί μπροστά Και όταν έμαθαν γέλασαν και αυτοί με τις φάρσες του Χριστόφορου Και διαλύθηκε σιγά σιγά η προσέλευση του Σαββάτου <Το Την επομένη ωστόσο και μεθεπομένη, το κύμα ξανασηκώθηκε γιατί ένας κάποιος πήγε και είπε με άκρα μυστικότητα και την βαίουσα περίσκεψη σε μερικούς που είχαν αποσιάσει από το ακροατήλιο της χθες πως ύποπτη φήμη διέρευσε ότι ο βασιλιάς κάτω στην πρωτεύουσα πέθανε και μάλιστα αυτοκτόνησε αλλά για λόγους ασφαλείας δεν το ανακοίνωναν στο λαό Ίσως να μην το ανακοίνωναν ούτε και σε ένα μήνα και ίσως ίσως να του κυβερνούσε για άλλα τόσα χρόνια ο εξοχότατο. Από την κάσα του Πάντω Συμβούλευσε αυτός ο κάποιος Τους κάποιους α κρατούσαν και αυτοί το στόμα τους κλειστό α μην το έλεγαν σε κανένα Γιατί δεν παίζει κανείς το κεφάλι του κορώνα γράμματα Με τα μυστικά του παλατιού Τούτα είχε να τους πει Και εκείνοι συμφώνησαν απολύτως Ούτε συζήτηση Πλην όμως η ακριτομύθεια Δεν είναι η πιο σπάνια ιδιότητα του ανθρώπου Έτσι λοιπόν και εκείνοι σε έναν ακόμη δεν μπόρεσαν να μην το πούν Ο ένας αυτός το σε άλλον έναν Ο άλλος σε κάποιον άλλον που η θύμη άρχισε ώρα με την ώρα να φουντώνει Μπορεί να την διέψευδαν Αλλά εκείνη φούντωνε Όπως φουντώνει μια φωτιά με το αντίθετο αεράκι Και κάποιοι θερμόεμοι Μην υποφέροντα τέτοιο μυστήριο και ασάφεια Αφού έκαναν υπομονή λίγες μέρες ακόμη Πήγαν το άλλο Σάββατο και πιασαν από πίσω τον Κύρικα, μόλι άνοιγε το στόμα του για το κύριε, κύριε. Άσι μα με το κύριε, κύριε, του είπαν, και πε μα όλη την αλήθεια για το Βασιλιά. Αυτοκτόνησε ή δεν αυτοκτόνησε. Ο άνθρωπο δεν είχε μόνο χαμένα τα λόγια του, αλλά του έφυγε και το αίμα από το κεφάλι, αφού εν ρηπεί οφθαλμού τον είχαν κιόλα ξαπλώσει στο έδαφο, ανάσκελα, του κρατούσαν σφιχτά χέρια και πόδια και τον απειλούσαν με ένα μεγάλο απίδι πως, αν δεν τους πει όλη την αλήθεια για τον βασιλιά, θα του βούλωναν με αυτό το στόμα. «Είμαι πως προτιμούσε αυτό» και του έδειξαν ένα μεγαλύτερο απίδι. Ευτυχώς μπήκε στη μέση ο Χριστόφορος και σώθηκε ο Κύρικας. Ο βασιλιάς του είπε «δεν αυτοκτόνησε». Δεν είναι τόσο ηλίθιος Ήταν μια ψεύτικη είδηση Με σκοπό να σπήρει τη σύγχυση Μα γι' αυτό δεν ευθύνεται ο κήρυκας Αφήστε τον ήσυχο Αυτός τη δουλειά του έκανε Έτσι παρέλαβε την είδηση Έτσι τη μετέδωσε, τη φταίει Κι έτσι ήταν Δεν ήξερες ο Χριστόφορος Ως που έπαιζε και ως που σοβαρολογούσε ω που πραγματικά παράκουε Και ω που δεν το έχει για καλό Να ακούει καλά Ούτως ή άλλως, προς τα γεράματά του... και αυτό με τον κύρικα τότε έγινε... άρχισε να κουφαίνεται και από τα δυο του αυτιά... και η συνεννόησή του με τον υπόλοιπο κόσμο... ήταν πλέον από μεριάς του... μια αστήρευτη στιχοπλοκή... ενα ακαταπώνητος και ακατανόητος ίστρος. Στα τελευταία του... δυθισμένος χαρισματικά σε άλλα στρώματα ζωή δεν μιλούσε παρά με νοήματα... με άπειρα νεύματα... Που θύμιζαν σε ήπιους τόνους εκείνα τη πρώτη γυναίκα που αγάπησε, τις θετή αδελφή του Λιλή Λέτα ή Βιολέτα, από καιρό αναπαυμένης. Ας αναφέρουμε παρενθετικά ότι ούτε δυο εβδομάδες μετά από εκείνο το επεισόδιο με τον βασιλιά που αυτά τόνισε ή αυτοκτόνησε τον βασιλιά τον δάγκοσε πίθηκος που τον έθρεφε σαν κατοικίδιο στο βασιλικό του κτήμα στο Τατώι. Η πληγή μολύνθηκε γρήγορα, επίθεση συμψεμία και σε τριάντα ημέρες ο μόλι 27 27χρονος άρχοντας παρέδωσε το στέμα και την ψυχή του. Σ' σε όλη τη χώρα σκάνδαλο Να πεθάνει ολόκληρο βασιλιάς Από το δάγκωμα μιας μαϊμούς Ακουγόταν περισσότερο αστείο παρά τραγικό Κι όμως ήταν κάτι τραγικό Όπως και η οχιά που έστειλε στον τάφο Την μη εστεμένη έφθα Όσο για κάποιους φιλοβασιλικούς συντοπίτες του Χριστόφορου Αυτοί για καιρό τον ατένισαν Με πολύ φιλίποπτο και παγερό βλέμμα και αν δεν έφτασαν στο σημείο να αποδώσουν σε δικό του σχέδιο την ύπαρξη της Σατανική μαϊμούς στο βασιλικό κτήμα, τον κατηγόρησαν πάντω ότι γλωσσούζεψε και γλωσσόφαγε την αυτού εξοχότητα. Εκείνος στο μεταξύ κυδευόταν μεγαλοπρεπώς κάτω στους βασιλικούς τάφους και τον διαδεχόταν εσπεσμένος ένας άλλος. Και σε πανέρθουμε σε εκείνο το καλοκαίρι που ακόμα ζούσαν όλοι τρόπος του λέγην Και τα μαλλιά της Ιουλίας άρχισαν να ξαναφυτρώνουν Αυτό δεν σήμαινε ασφαλώς πως τα σεδάβημα εγκατέλειπαν την πάσουσα από τη μια ημέρα στην άλλη, κάθε άλλο Η ανάρρωση έπαιρνε χρόνο και πάντα με τον κίνδυνο κάποιες υποτροπή. Γι' αυτό δεν άφηναν το κορίτσι να πολυβγαίνει, ούτε και η ίδια το πολυζητούσε δεν την έπαιρναν στα χωράφια να τους βοηθάει Αλλά και δεν της έδιναν να κρατάει στο σπίτι μικρά παιδιά Από φόβο μην κολλήσουν τίποτα Αν και δεν θεωρεί το κολλητικοί νόσο Προτιμούσαν να φυλάγονται Ήταν λοιπόν πολύ χλωμή και αδύνατη ακόμα η ενδεκάχρονη Και τα καινούργια μαλλιά της Πιο κόκκινα από ποτέ και σκουρά σαν δαχτυλίδια, μόλις που πιάνονταν στα δάχτυλα, όταν πέθανε η έφθα και την άφησε ορφανή. Μεγάλο το κενό, αδιανόητο, πιο ζωντανό σχεδόν και από την ίδια όσο ζούσε. Σαν σκιές που σκουντουφλούν στο σκοτάδι, όλοι, ακόμα και τα παιδιά που δεν ήταν δικά τη μα αυτή τα ανάθρεψε ένιωθαν ανήμποροι να βρουν ένα μέρος στο μυαλό τους που να χωράει την ξαφνική είδηση να την δέχεται Ήταν ή όχι μάνα τους, μάνα ή παραμάνα Ήταν σίγουρα η πιο σημαντική παρουσία επί 19 χρόνια σε αυτό το σπίτι Και ο θάνατος, όσο κι αν είναι κομμάτι της ζωής είναι πάντα ένα πλήγμα που δεν νοιάζει με τίποτε άλλο Μόλις το προηγούμενο βράδυ του είχε φτιάξει δυο μεγάλες κολοκυθόπιτες με ζάχαρη έκπληξη στο τέλος του δείπνου και ζεστά-ζεστά όπω ήταν τα κομμάτια τα μοίρασε από ένα ή δύο στον καθένα στην Ιουλία που έτρωγε πάντα λίγο έβαλε τρία Οι ίδια από ότι πάσχησαν να θυμηθούν εκ των υστέρων δεν έφαγε ίσως μόνο να δοκίμασε από κάποια άκρη και μερικά κομμάτια που περίσεψαν. Τα έβαλε σε ένα φανάρι Λέγουσα πως αυτά είναι Για αυτούς που δεν ήλπησαν επιαδικίαν Και δεν επόθησαν αρπάγματα Συχνά έλεγε τέτοια Δεν έδωσαν σημασία Μόνο τη είπε κάποιος για να την πειράξει Για τους πεθαμένους όλο νοιάζεσαι. Για αυτούς τα αποθηκεύεις όλα και εκείνη απάντησε Τους λέμε πεθαμένου Μα είναι ευτυχείς Δεν έχουν ανάγκη τροφής και δεν ρίπτουν σκιάν δεν ρύπτουν σκιάν τους φάνηκε τόσο βαρισίμαντο και προτάκουστο δεν το είχε ξαναπεί θα ήταν και για αυτήν καινούριο που ξέχασαν να τη ρωτήσουν γιατί τότε τους αφήνει κολοκυθόπιτα αφού δεν έχουν ανάγκη τροφής ψήλιστα άχυρα όμως την άλλη μέρα η κόρη της κλητεία άνοιξε το φανάρι πήρε αυτά τα κομμάτια και τα άφερε στο χωράφι να τα φάνε αυτοί που δούλευαν κάτω από τον ήλιο και έριχναν κάτι σκιές σαν κι Παρίσια Σίγουρα δηλαδή δεν θα υπήρχε τίποτα το περίεργο ή ξεχωριστό σε όλες αυτές τις ενέργειες Αν λίγες ώρες μετά δεν κουβαλούσαν νεκρή την έκθα στο σπίτι Χύρος για δεύτερη φορά ο Χριστόφορος Λες και με τα κεφάλια των γυναικών του ένα ανάγωγο παιδί Συνέκρινε μες την οπή του απόγνωση τους δύο θανάτους Και έβγαζε τυχερότερον, αν μπορείς να το πεις έτσι, τον πρώτο τη πετρούλας Και ρωτούσε τον αόρατο Θεό, τον πάντα ελεήμονα Γιατί τάχα να μην δώσει και στην έφθα, την πιστή του μάλιστα Λίγο καιρό, όπω έδωσε στην πετρούλα Λίγο καιρό να προετοιμαστεί, να προετοιμαστούν και οι γύρω τη. Γιατί να μην της έδινε έστω μια βαριά αρρώστια ώστε να συνήθιζαν στην ιδέα πως θα την χάσουν στην ιδέα μόνο, άσε τα άλλα Γιατί να την πάρει έτσι από την μια στιγμή στην άλλη με ένα φίδι για μεσολαβητή χάθηκαν τόσα και τόσα τόσοι ευγενέστεροι ή ταπεινότεροι τρόποι με ένα φίδι ήταν ανάγκη κι αν ω χθες αυτό ο ίδιο έδειχνε πιο ψύχρεμο. Με την έφθα ακόμα ζωντανή στα χέρια του, έστω καταδικασμένη. Σήμερα που την έβλεπε νεκρή, νεκρή, ήταν άλλο. Ήταν η μέρα με τη νύχτα. Και ανεβοκατέβαινε τι σκάλε, αμεθισμένο, ή ζιγ-ζακ στη μεγάλη σάλα, έξω απ την καλή κάμαρα που την είχαν, χτυπώντα το κεφάλι του πότε στου τείχου και πότε στι παλάμε του. Και όλο τα ίδια ρωτούσε, με τα ίδια θύμονε, τι στην ευχή. Δεν υπάρχει δικαιοσύνη σε αυτόν τον κόσμο. Δεν υπάρχει μια τάξη, μια σειρά. Όχι λιγότερο όμως... παραδεχόταν στα βάθη της καρδιάς του... πως εκείνο μέσα στα τόσα που συνήθιζε να λέει η έφθα ως χθε, εκείνο το «ο καθένας πεθαίνει όπως έζησε»... τέργεζε και στην δική της περίπτωση... με τρόπο μάλιστα ικανό να επισκιάζει τον πόνο του... να τον ανατριχιάζει. Δεν μπορούσε να εμβαθύνει σε αυτές τις σκέψεις του... Κλειστούσαν σαν νερό από τα δάχτυλα Πάντως δεν ήταν μόνο τα πολύ φανερά ας πούμε σημεία Που τον στέρισαν από την γυναίκα του Φίδια σκότωνε στη ζωή της Φίδι την οδήγησε στον θάνατο Ήταν και κάτι άλλο, πολύ πιο άπιαστο και δυνατό από μια ομία ανταπόδοση που υποδήλωνε με την τελευταία του έξαρση όλα τα προηγούμενα. Και με το φως του Λύκου επανέρχονται. Μυθιστόρημα σε δέκα ιστορίες της Ζηράνας Ζατέλη από τις εκδόσεις Καστανιώτη. Διάβασε η Ζηράννα Ζατέλη. Μουσικές στίξει Δημήτρης Αρσενόπουλος. Προσαρμογή ήχου Γιάννης Λαμπρόπουλος, Θάνος Καλέας. Ραδιοφωνική σκηνοθεσία Γιώργος Ευσταθίου.